Μπορεί να λέμε εμεί ότι μπορούμε να κυκλοφορούμε μετά από 25-30 χρόνια. Για να επισκέπτε μα, λιγάκι τα πράγματα δύσκολα, κύριε Κόντο Γιώργη. Τα, τα κατάφερα. Τα καταφέρατε όμως κύριε. <laughs> λες και είσαστε στην Αθήνα. Λοιπόν, χαρά μου να σα έχω και σήμερα. Ο καθηγητή της Παντιού, πρώην. Καθηγητή και πρώην πρίτανη τη Παντίου. Αλλά... Και ενήν και καθηγητή. <laughs> τα είπαμε χθε, <laughs> να μην τα επαναλαμβάμε, να μπούμε στην κουβέντα. Μια κουβέντα πιστεύω θα έχει πολύ ενδιαφέρον, μια και όπω είπα και πριν, ο κύριο Κοντογιώρη έχει το χάρισμα να μπορεί να αναλύει και να μα δίνει απαντήσεις που δεν ακούγονται πολύ στα ελληνικά κανάλια που ακούμε, γιατί τα ελληνικά κανάλια, όπω ακούστηκε από τον κύριο Κοντογιώρη χθε, δεν αφήνουν και πολύ τι ελεύθερε φωνέ να βγαίνουν, γιατί τα ελληνικά κανάλια τροφοδοτούνται με εκατοντάδε χιλιάδε, για να μην εκατομμύρια χιλιάδε, εκατομμύ από τους πολιτικούς και από το κατεστημένο οπότε φωνές ελεύθερες ε, το είχα ακούσει και αυτό και από το Θοδωράκι. Ότι δεν με αφήνουν να λέω τη γνώμη μου ποτέ ποτέ ελεύθερα. Δεν ξέρω. Τότε το, το τον άκουσα, εγώ χαμογέλασα. Τα ακούω και από εσά και αρχίζω να σκέφτομαι ότι πράγματι οι φωνέ που μπορούν να πούν μια διαφορετική γνώμη, ίσω να περιορίζονται. Ε, θέλετε να πούμε κάτι γι' αυτό, Να το πούμε, Νομίζω, γιατί το κάναμε κουβέντα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ε, σε σχέση με το δημοσιογραφικό λειτουργήμα, υπάρχει η άποψη ότι η ελευθερία του δημοσιογράφου είναι χωρί περιορισμό και επομένως υπόκειται στη δική του εκτίμηση για τα πράγματα. Αυτό είναι κυριολεκτικά φασισμός. Ε, αυτό έκανε η δικτατορία. Η κάθε δικτατορία αυτό κάνει. Να λέει ότι έχει το απόλυτο δικαίωμα δηλαδή την απόλυτη ελευθερία να πράττει αυτό που θεωρεί ορθόν. Στη διαχείριση του λόγου, του πολιτικού λόγου εν προκειμένου και όλων των λόγων, του πολιτιστικού και ε, που περιέρχεται στον δημοσιογράφο, ιδίω των μέσων μαζική ε, ακούστηκαν ας το πούμε έτσι, ε, αυτό έχει μία συνέπεια. Ότι όταν ο δημοσιογράφο έχει απεριόριστη ελευθερία, σημαίνει ότι την στερεί από κάποιον άλλον. Και το ερώτημα για μια κοινωνία, για όποια κοινωνία, είναι για ποιον υπάρχει ο δημοσιογράφο, για ποιον υπάρχει ο πολιτικό, για ποιον υπάρχει η αγορά. Ο λόγο ύπαρξη όλων αυτών είναι η κοινωνία ο λόγος της κοινωνίας η ελευθερία της κοινωνίας προέχει όλων των άλλων αν λοιπόν αφήσουμε στο αθέσμητο περιβάλλον της προσωπικής άποψης να έχει ο καθένας την ελευθερία του σημαίνει ότι θα υποταχθεί ο δημόσιος λόγος στα συμφέροντα ή στις προσωπικές άποψεις του καθενός αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία χειραγωγείται από εκεί και πέρα διότι ο κάθε δημοσιογράφος όπως πολύ καλά ξέρουμε υπόκειται σε αντιλήψεις οι οποίες... Καθόλου αποδεκτό ως πολίτης δικαιούται να τις έχει, αλλά δεν δικαιούται να τις έχει ως δημοσιογράφος που διαχειρίζεται δημόσιο χώρο. Και η πολιτική είναι δημόσιος χώρος. Ε, σήμερα τα μέσα επικοινωνίας έχουν μεταβληθεί σε μέσα παραγωγής πολιτικής. Εάν λοιπόν ο δημοσιογράφος και ο συντελεστής, ο τηλεκράτορας του μέσου, έχει την απεριόριστη ελευθερία, σημασία έχει να διαρωτηθούμε στη συνέχεια για ποιον και γιατί. Αν λοιπόν δούμε τα πράγματα στην ουσία του, σημαίνει ότι αυτή η επίκληση της ελευθερίας οδηγεί σε έναν αυταρχισμό, σε μια λογοκρισία ε, του δημοσίου λόγου. Γιατί δεν έχει κανείς το δικαίωμα να στερεί από τον άλλον την ελευθερία του λόγου. Δεν μπορεί να κατευθύνει τις απόψεις και να λέει αυτές είναι και αυτές όχι. Συμβαίνει δε στην Ελλάδα, περισσότερο από κάθε όλη χώρα, να υπάρχει μια αυστηρή ιδιοποίηση του μέσου από τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους δηλαδή ε, όλες οι εκπομπές ε, εκτός τελευταία που επειδή έχουν έρθει σε αδιέξοδο και έχουν απαξιωθεί προσπαθούν να ξαναφτιάξουν την εικόνα τους στην κοινωνία και καλούν και κάποιους από μας για το Θεαθήνε ε, ε, όλοι λοιπόν οι συντελεστέ είναι εκείνοι οι οποίοι είναι οι της που έπρεπε να είναι κρινόμενοι όταν θέλουμε να ασχοληθούμε λοιπόν με την πολιτική που ασκείται ε, δεν θα καλέσουμε τον πολιτικό να μα πει και να κρίνει την πολιτική που ασκεί από τη την άλλη πλευρά. Θα πρέπει να καλέσουμε άλλου παράγοντε. Θα έχετε προσέξει εδώ το CNN, παραδείγματο χάρη που το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Ότι όταν πρόκειται να εξαγγελθεί πολιτική, καλείται ο πολιτικό. Παρουσιάζεται. Όταν πρόκειται να αξιολογηθεί η πολιτική, καλείται ο ηδήμων. Ε, στην Ελλάδα οι δημοσιογράφοι έχουν γίνει πολιτικοί αναλυτέ, μαθηματικοί αναλυτέ, οικονομικοί αναλυτέ και συγχρόνω δικασ... πολιτικοί δικαστέ τα βεβαίως, πάντα, όλα, πάντα. πάντα Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για ελευθερία του δημοσιογράφου, μιλάμε για αυταρχισμό. Δεν έχει δικαίωμα. Πρέπει να μπουν κανόνε οι οποίοι θα καθορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διαχειρίζονται Ποιοι θα τους ένα τους δημόσιο καμή. αγαθό. Προφανώ όχι αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε, mm -hmm. διότι αυτοί είναι κρινόμενοι. Βγάλει... Θα έπρεπε να υπάρχει άλλο σώμα που θα νομοθετούσε για αυτού, οι οποίοι θα ε, ε, έχουν την ευθύνη τη εξουσία και βεβαίω άλλο σώμα που θα το πλαίσιο, το συνταγματικό πλαίσιο θα έλεγα της διαχείρισης της πολιτικής του δημοσίου αγαθού δηλαδή στο επίπεδο των μέσων επικοινωνίας δεν μπορεί να είναι ο καθένας ανεξέλεπτος να ασκεί λογοκρισία αυτό που έκανε άλλοτε η, η δικτατορία το κάνει σήμερα ο κάθε δημοσιογράφος Να ρωτήσω κάτι, δηλαδή αν ο δημοσιογράφος τον αφήσουμε ελεύθερο και ο καθένας με το δικό του μυαλό, με τις δικές σκέψεις βγεί και είναι α δεν αντιπροσωπεύει μια μερίδα κόσμου. Γιατί να μην τον αφήσουμε Ο να. Ο δημοσιογράφος δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να έχει άποψη, αν θέλετε. Mm -hmm. Αν θέλει να έχει άποψη, θα πρέπει να επενδυθεί άλλο ρόλο. Του πολιτικού, του οικονομικού, του οποιοδήποτε αναλυτή. Ω δημοσιογράφος οφείλει να διαχειρίζεται το, το, την είδηση, να την αναδεικνύει και να φέρει του αρμόδιους να την αναλύουν. Να την μεταφέρει, να φέρει του αρμόδιου να την μεταφέρει. Ναι, ερωτήσει. Γιατί α μην οι καλέ ερωτήσει είναι που φέρουν τη συζήτηση. Βεβαίως. Λοιπόν, αν αφήσουμε το δημοσιογράφο να κάνει τι ερωτήσει όπω πρέπει να κάνει, για να πάρει τι απαντήσει που πρέπει και δεν είναι επηρεασμένο από την πολιτική σκηνή ή από το αφεντικό του, με λίγα λόγια, βάλουν τον Μανώλη τον Κουροπά και εμένα δεν μου λέει κανεί τι να πω. Τι να ρωτήσω, έρχομαι εδώ, είμαι αληθινό, δεν έχω σκοπιμότητε. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχω σκοπιμότητε, πιστεύω ότι εκφράζω από του 10 ανθρώπου έναν, δύο, και κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί, δηλαδή, πώ θα γίνει, αφήνετε... θα πρέπει... Νομίζετε ότι είναι πιο δίκιο να μου πούνε κανόνε το τι θα πρέπει να ρωτήσω, Όχι. να μου δίνουν ένα χαρτί και απλώ Σαφώ όχι. Ε, τότε πώς. Σαφώς όχι. Αλλά ποιο θα αποφασίσει αν θα κληθεί στην Ελλάδα. Όχι εδώ που τυχαία βρέθηκε ο Κοντογιώργης και δεν mm -hmm. υπάρχει άλλο ενδεχομένο. Ποιο θα αποφασίσει αν στην Ελλάδα θα κληθεί ο Κοντογιώργης ή ο Κολοκυθόπουλο ή ο Γιανόπουλο ή ο... Ο... Ο... ο Ανδριόπουλος ή οποιοδήποτε άλλο. Αν αφήσουμε δεν... πάλι το δημοσιογράφο να αποφασίσει. Μα βλέπουμε πώ αποφασίζει. Όχι, δεν αποφασίζουν οι δημοσιογράφοι. Αυτό θέλω να σα βγάλω. Μα εγώ μίλησα για, κανάλ... <Ά>... για... για... για τηλεκράτορε <Άβω, άκριβο> μέσα στο πλαίσιο των οποίων συμφωνούν ή απόψεων εγγράφεται και η και ξέρουμε ότι ε, τα κανάλια, κυρίω αυτά, ανήκουν σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν ανήκουν σε άδωλε καταστάσει. Όλα τα είπατε με την πρώτη πρόταση που ξεκινήσατε. Αν δώσουμε την ελευθερία στα μέσα μαζική ενημέρωση, αυτή την ελευθερία τη στερήσουν από κάποιον άλλον. Βεβαίω. Θα τη στερήσουν από τον πολιτικό, με λίγα λόγια, για να καταλάβει ο κόσμο. Θα τη στερήσουν από τον πολίτη. Α, από τον πολίτη. Ξέρετε τι, τι θα μου πουν εμένα ή εσά. Αφήσουμε... Συγγνώμη, κύριε Κοντογιώργη, για να αφήσουμε τον, τον δημοσιογράφο ελεύθερο. Ο πολίτη δεν έχει να φοβηθεί αναφήσουμε το δημοσίου. Δημοσιογράφη... Μα καθοδηγείται ο πολιτή. Εάν δεν καθοδηγείτε... Όταν, Μα Δεν μπορεί να μην καθοδηγηθεί εάν τα, τα κανάλια ανήκουν σε ιδιοκτήτε οι οποίοι ε, διαχειρίζονται συμφέροντα. Τελικά, εγώ δεν τη βλέπω τη λύση να υπάρχει. Εγώ πιστεύω Πώς πως... δεν υπάρχει. Αν θέλετε, αφήσουμε... την έχω περιγράψει ήδη στα γραπτά μου και ε, την είχα περιγράψει ήδη σε συνταγματικό κείμενο, το οποίο ε, σε σχέδιο το είχα επεξεργαστεί στην εποχή που ήμουν στην mm -hmm. ε, Το Η διαχείριση τη πολιτική, όπω στο επίπεδο των πολιτικών, έστω με το παρόν πολιτικό σύστημα, το κατέχουν, αλλά μέσα σε συνταγματικού κανόνε, έτσι και τη διαχείριση τη πολιτική πρέπει να την εντάξουμε σε συνταγματικούς κανόνες σε ό,τι αφορά στους δημοσιογράφους, δηλαδή στα μέσα επικοινωνίας. Διότι αυτοί αποφασίζουν ποιος πολιτικός θα κάνει καριέρα, ποιος δεν θα κάνει, ποιος πολίτης θα βγει να έχει άποψη και ποιος όχι, ποιος διανοούμενος θα εκκληθεί να έχει άποψη και ποιος όχι. Σημαίνει δηλαδή ότι εκεί λειτουργούν οι μηχανισμοί που στη συνέχεια <Και> καλούν την κοινωνία να νομιμοποιήσει. Πολύ σοβαρό το θέμα, πολύ μεγάλη διαστασία, Στο μη μην το ανοίξουμε ακόμα, γιατί εγώ έχω ακόμα τις ενστάσεις μου πάνω σε αυτό το θέμα. Ε, να περάσουμε τώρα, στα μια και είπαμε και στους φίλους θα μιλήσουμε οικονομία, Ελλάδα, που πάμε, πώς ήρθαμε το αύριο, να ξεκινήσουμε από το χθες λιγάκι για την οικονομία. Και να πάμε, δεν θέλω να πάω πολύ πίσω, εγώ θα πάω μόνο στην προηγούμενη κυβέρνηση, είχα πει κύριε Κοντογιώρη και έχω πει και σε βουλευτές που φέρνουμε εδώ πέρα, ότι για μένα όλα αυτά που έκανα από παντρέο τα δύο τελευταία χρόνια δεν ήταν μια, παρά μια συνέχεια και ένα χαλί που του στρώθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση για να έρθει με 163 βουλευτέ και να συνεχίσει το έργο το οποίο συνεχίζεται και τώρα γιατί εμένα προσωπικά δεν μου το βγάζει κανείς από το μυαλό ότι ο Παπαδήμος ήταν πάντα το χαρτί που περίμενε ή στου 6 ή στου 9 ανάλογα με την αγανάκτηση του κόσμου που θα παραλάβανε να συνεχίσει αυτό το τριολέ που γίνεται καραμαλής Παπαντρέου Παπαδήμος Να διαφηγήσουμε κάτι ναι ζούμε και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε μία διάσταση που είναι η παγκόσμια εξέλιξη μετά τη δεκαετία του 80, μία άλλη διάσταση που έχει να κάνει, αφού είμαστε στην Ευρώπη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά που συμβαίνουν εκεί τώρα, τις μεγάλες αλλαγές, και μία τρίτη διάσταση που έχει να κάνει με την κρίση, ειδικότερα την ελληνική. Η κρίση... Η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή, δηλαδή η δυτική κρίση ουσιαστικά, γιατί η Δύση ε, διέρχεται την κρίση σήμερα, όχι όλος ο κόσμος. Ε, η κρίση λοιπόν αυτή ε, αποτέλεσε απλώς την αφορμή για να εκδηλωθεί η ελληνική κρίση. Η αιτία της κρίσης, γι' αυτό και είναι το μοναδικό κράτος στον κόσμο αυτή τη στιγμή που Βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, η αιτία της κρίσης είναι το κράτος, πρωτογενής αιτία της κρίσης. Και όταν λέμε το κράτος, σημαίνει το σύνολο του κρατικού μηχανισμού, το οποίο στην κορυφή έχει και την, την πολιτική τάξη, το πολιτικό προσωπικό, που αυτό δημιούργησε τους όρους για να οδηγηθούμε σε αυτή την ε, κατάντια σήμερα σε αυτή την κρίση. Ε, αν λοιπόν κάνουμε σε αυτό το πλαίσιο τον απολογισμό θα διαπιστώσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η εναλλαγή στην εξουσία στην Ελλάδα δεν είχε ποτέ ιδεολογικό περιεχόμενο. Απλώς ήταν το αποτέλεσμα της αγανάκτησης με το προηγούμενο. Θα διαπιστώσετε ότι... Σε δίκιο σε αυτό, απόλυτο δίκιο. Ε, θα διαπιστώσετε λοιπόν ότι ε, αν θελήσουμε να δούμε το γαϊτανάκι της κρίσης, πώς εξελίσσεται, θα σωστά ξεκινήσετε για να μου πείτε ότι ο Παπανδρέου διαχειρίστηκε με τον ίδιο τρόπο ε, αυτό το οποίο είχε δημιουργήσει ήδη η κυβέρνηση Καραμαλή. Και η κυβέρνηση Καραμαλή διαχειρίστηκε με τον ίδιο τρόπο αυτό που η κυβέρνηση είχε και είχε οδηγήσει ως ένα βαθμό τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Και η κυβέρνηση Σιμίτη συνέχισε το παρελθόν της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι ε, όταν, δια, δια, ε, εγώ τουλάχιστον, διατυπώνω την άποψη ότι ε, η κρίση σημερινή και ιδίως η μεταπολίτευση συνιστά το, την ολοκληρωτική επάνοδο στο καθεστώς της φαυλοκρατίας του 19ου αιώνα, σημαίνει σημαίνει ότι είχαμε ένα κενό από το, 10, το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα μέχρι τη μεταπολίτευση. Ε, μικρά φωτεινά διαλύματα υπήρχαν. Αυτό που και πολύ μικρά. αυτό όμως που ε, πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι η, αυτό το κράτος, αυτό το πολιτικό προσωπικό ε, σε κάθε επόμενη φάση καταστρέφει και ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού κόσμου. Ε, η, η ευθύνη είναι ακέραιη ως προς το ποιος ε, πρέπει, να, στο πρέπει να στοχευθεί στα πρόσωπα οι κυβερνήσεις όλες έχουν συμβάλει στη λαιλασία στην αποδόμηση, στην εξαχρίωση του ελληνικού κράτους προκειμένου να το λεηλατήσουν και να το ε, διαχειριστούν εις βάρος της κοινωνίας ε, είναι χαρακτηριστικό αν δείτε τον πολιτικό λόγο όταν μιλάνε η πολιτικοί μας για πολιτική ευθύνη δεν εννοούν την κοινωνία, ότι δηλαδή έρχονται αντιμέτωποι με την κοινωνία στις πολιτικές τους επιλογές, γιατί αυτοί τα ξέρουν καλύτερα τα πράγματα από την κοινωνία και επομένως πρέπει να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο. Η έννοια της, της, πολιτική, της πολιτικής ευθύνης που επικαλούνται, του πολιτικού κόστους έχει να κάνει με τις ομάδες συμφερόντων, τους συγκατανευσυφάγους, αυτούς που δηλαδή προσέρχονται για να... υποκοινωνίε να τις χαρακτηρίσουμε αυτές. Ναι, ναι. Ναι, υποσυστήματα, δηλαδή κοινωνίες, είναι οι ομάδες συμφερόντων, mm -hmm. πάσης φύσεως ναι. οι οποίες υφαίνουν ε, μια σχέση πολύ δυνατή αλλά ε, με, το, με, την, ε, με δαπάνες του κράτους ε, και υποστηρίζει ο ένας τον άλλον, είναι τα μέσα ενημέρωσης, είναι οι ομάδες και τα συνδικάτα είναι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις τις οποίες από την εποχή του Λοβέρδου που ήταν υπουργός εξωτερικών ε, γιγαντώθηκαν και προηγουμένως υπήρχαν βέβαια και έφευγε ένα τεράστιο ε, χρηματικό ποσόν προκειμένου να λειτουργήσουν ως το μακρύ χέρι της εξουσίας. Ο, ο Παυλόπουλος συνέχισε το ίδιο στην ίδια κατεύθυνση και όλοι οι άλλοι βεβαίως. Ε, ενδεικτικά αναφέρω ονόματα. Αυτό, λοιπόν. Το, το καθεστώς είναι που μας οδήγησε σήμερα. Σε αυτή την κατάσταση που, που υπάρχει, επομένω δεν διαφοροποιώ εγώ την ευθύνη. Η ευθύνη είναι συλλογική ολόκληρη του πολιτικού προσωπικού και θα έλεγα από την αριστερά έω την δεξιά. Δεν υπάρχει κανεί που να έχει λιγότερη ευθύνη από κάποιον άλλον. Ακόμα και αυτοί που δεν ανήλθαν ποτέ στην εξουσία. Μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί του πρώην Κουκουέ εσωτερικού ε, και του συνασπισμού ή του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί οι οποίοι καταδολίευσαν το ελληνικό πανεπιστήμιο και το έφτασαν στην κατάντεια. Που, που σήμερα. Το χρησιμοποίησαν δηλαδή το, ιδιωτικό, το, το δημόσιο πανεπιστήμιο ω ιδιωτικό χώρο. Δεν ήταν δημόσιο το πανεπιστήμιο όπως λέγεται. Ανήκες αυτές τις ομάδες οι οποίες το λιμένονταν, το καθοδηγούσαν χρόνια. και το έλεγχαν επί χρόνια. Να ρωτήσω κάτι είχα άλλη ερώτηση να προχωρήσουμε αλλά θα παραμείνω επειδή έχω προσέξει ότι χρησιμοποιείται πολλές φορές τη λέξη κοινωνία. Από ό,τι ξέρουμε με δυο λόγια η κοινωνία είναι μια ομάδα ανθρώπων που αγωνίζεται για ένα καλό και ένα κοινό σκοπό δικό της κατά κάποιο τρόπο μέσα σε δυο για να το πω έτσι όσο γίνεται πιο σύντομα. Μέσα σε αυτές τις κοινωνίες όμως κύριε Κοντογιώργη υπάρχει και η πολιτική κοινωνία. Η κοινωνία των πολιτικών που και αυτοί αγωνίζουν για το δικό του το καλό. Πώς μπορούμε να τους κατακρίνουμε αλήθεια. Ε, πρώτα πρώτα ε, να ξεκαθαρίσουμε λίγο του όρου. Ναι, εντάξει, εγώ το είπα με ναι. δυο λόγια τώρα, έτσι δεν είναι ε, όλο αυτό ο όρο. Πολιτική κοινωνία, μη κοινωνία. Όχι, όχι, όχι, είναι, δεν το είπατε εσεί. Το έχει πει ο Γκράμψη, το έχει πει και φιλελεύθεροι και μαρξιστέ ε, στοχαστέ. Ε, Διακρίνουν μεταξύ τη κοινωνία πολιτών, αυτό που είναι το civil society ουσιαστικά, όχι η κοινωνία, το σώμα τη κοινωνία των πολιτών, δηλαδή τα ε, 8, 9, 10 εκατομμύρια των Ελλήνων ή τα. Αυτή είναι η, κοινωνία, η ελληνική κοινωνία μέσα ένα ναι. πολιτισμό που μάχει Α, για τα δικατία. Ε, διακρίνουν μεταξύ civil society and, και political society. Political society η yeah. πολιτική κοινωνία λοιπόν ε, yeah. ταυτίζεται σήμερα με το κράτος. Γιατί? Γιατί την πολιτεία, το πολιτικό σύστημα, το κατέχει το κράτος. Δεν διαφοροποιείται. Όταν δηλαδή μιλάμε για πολιτικές του κράτους, είναι οι πολιτικές του πολιτικού συστήματος. Μιλάμε για πολιτικές του κράτους διότι ταυτίζεται η σάρκα μία, το πολιτικό σύστημα με το κράτος. Αυτό όμως παρόλο που οι σύγχρονοι στοχαστέ το θεωρούν ότι έτσι ήταν και έτσι θα είναι πάντα είναι μεγάλο λάθος είναι αποτέλεσμα της φάσης που διερχόμαστε σήμερα. Εάν δηλαδή αύριο το πολιτικό μας, το, το, το, ο κόσμος μας εξελιχθεί προς τη δημοκρατία, το πολιτικό σύστημα θα φύγει και θα πάει στην κοινωνία, θα ανήκει στην κοινωνία. Ε, μην θέσουμε τώρα το πώς. Το ξέρουμε από το ιστορικό παρελθόν. Και δεν είναι ουτοπία του παρελθόντος η δημοκρατία. Ουτοπία, γιατί διάβαζα πρόσφατα διάφορες ανοήσεις, από Έλληνες κρατικού διανοούμενους ε, που λένε ότι είναι ουτοπία του παρελθόντους η, η δημοκρατία είναι ιστορική πραγματικότητα του παρελθόντος ιστορική κατάκτηση υπήρξε και επίσης από τη στιγμή που σε μια ε, συνολική θεώρηση των πραγμάτων ε, βλέπουμε ότι υπήρξε δεν μπορεί να είναι ουτοπία το ερώτημα είναι αν είναι ουτοπία σημερινά, στις σημερινές κοινωνίες Εκεί λοιπόν είναι άλλο πράγμα εάν κανείς φαντασιωθεί και πει θέλω ένα πολιτικό σύστημα ή μια κοινωνία έτσι ή αλλιώς που σημαίνει ε, χωρίς να έχει ανταποκρισιμότητα προς τις, τις πραγματικές συνθήκες που, που συναντούν οι άνθρωποι και στις οποίες ζουν τότε είναι ουτοπία. Εάν αποτελεί ιστορική σταθερά στην οποία δεν φτάσαμε ακόμη Όπω είναι όντω, αν δούμε πώ εξελίσσεται το πολιτικό σύστημα από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, θα διαπιστώσουμε ότι όλο και περισσότερο ο πολίτη ολοενα και περισσοτερο ο πολιτη μπαινει στην πολιτική. Πρώτα, Κατέκτησε πρώτα-πρώτα την ιδιότητα του πολίτη που δεν την είχε και αποκτά μεγάλη πολιτική εμπειρία. Άρα λοιπόν είναι ιστορικό παρελθόν και ιστορικό μέλλον. Δευ... Πολιτική κοινωνία επομένω δεν είναι το κράτο. Είναι λάθο να το λέμε. Πολιτική κοινωνία θα έρθει όταν θα εγκαθιδηθεί η δημοκρατία. Που σημαίνει η κοινωνία θα γίνει πολιτιακή mm -hmm. δεύτερον, κοινωνία όταν λέω εγώ κοινωνία και κοινωνία των πολιτών, εννοώ το σώμα όλων των πολιτών μπορεί να είμαι και εγώ τώρα στην Αμερική αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είμαι πολίτης της Αμερικής Μπορεί να θελήσω να μείνω εδώ ω μετανάστη. Δεν θα είμαι πολιτή τη Αμερική. Αυτό που συγκροτεί μία κοινωνία και στην οποία αναφέρεται το κράτο, το ανήκει δηλαδή, είναι η κοινωνία των πολιτών κάθε χώρα. Είναι αυτό που έχει πατρίδα αυτή την συγκεκριμένη περιοχή του κόσμου που λέγεται κράτο, ελληνικό, γαλλικό, αγγλικό, αμερικάνικο κλπ. Αυτή, είναι, λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η διαφορά. Η κοινωνία που μιλάμε, η κοινωνία των πολιτών είναι το σώμα τη κοινωνία. Θέλουν να είναι οι Τη θυμούνται μόνο στα τέσσερα, στα πέντε, όσα χρόνια Να πάει να νομιμοποιήσει ό,τι έχει ήδη διαμορφωθεί Στην κορυφή του κράτους Και μεταξύ των, αυτό, των θαμώνων του κράτους Που το νέμονται και το διαχειρίζουν Πιστεύετε ότι όσο περνά ο Και ο Έλληνας πολίτης που αναφέρατε πριν από λίγο Αποκτά και πιο πολύ Μάλλον μπαίνει πιο πολύ στην πολιτική είναι καλό για την Ελλάδα Να, να πούμε κάτι Να πούμε κάτι ο, ο Έλληνας πολίτης διαφέρει ουσιαστικά Από τον Ευρωπαίο πολίτη Πάρα πολύ ε, Διαφέρει κατά το ότι ενώ ζει στις ίδιες συνθήκες οικονομικές και άλλες ε, έχει κληρονομήσει κάτι που δεν το κληρονόμησε ο Ευρωπαίος πολίτης. Ποιο είναι αυτό? Την ιδιότητα του πολίτη με ένα περιεχόμενο αυτοκυβέρνησης. Μέσα στα κοινά της τουρκοκρατίας του Βυζαντίου, της Ρωμαϊκής εποχής, της αρχαιότητας της πόλης κράτη δηλαδή όπως εξελίχθηκαν yeah. είχε τις ίδιες δυνατότητες τα περισσότερα από αυτά που είχε και ο πολίτη. Τη δημοκρατίας δηλαδή υπήρχε το καθεστώς της αυτοκυβέρνησης υπήρχε ο Δήμος που σε κάθε περίπτωση είχε λόγο στα πολιτικά πράγματα σημαίνει αυτό ότι ο πολίτης η ιδιότητα του πολίτη ήταν ιδιότητα όχι απλού ψηφοφόρου για νομιμοποίηση αλλά αυτού που αποφασίζει για ουσιαστικά πράγματα της ζωής του άμεσα αποφασίζει για ουσιαστικά πράγματα της ζωής του αυτό λοιπόν το καθεστώς καταργήθηκε με το κράτος έθνος, Όλο το πολιτι... όλη την πολιτική αρμοδιότητα την πήρε το κράτος, άρα ο πολιτικός, και ο πολίτης έμεινε, ξέμεινε ως το Του έμεινε όμως η πολιτική νοοτροπία, το ότι δηλαδή έπρεπε να πάει στην πολιτική για να θέσει το πρόβλημά του και αφού δεν υπήρχε ο Δήμος, όλος μαζί ο κόσμος, πήγαινε στον πολιτικό και διαπραγματεύονταν αυτό δημιούργησε στρέβλωση του πολιτικού συστήματος ενώ είναι το ίδιο πολιτικό σύστημα που έχουμε και στην Ευρώπη και στην Αμερική διαπιστώνουμε ότι εκεί δια, ε, ε, λειτουργεί στρεβλά διότι, γιατί διότι μία η οποία βγαίνει από μια κατάσταση αχυράφετης λειτουργίας όπως είναι η φεουδαρχία, ο δουλοπάρικο τι θέλει να αποκτήσει στοιχειοδός την ατομική του ελευθερία να μην είναι αντικείμενο ιδιοκτησίας κάποιου άλλου αυτό λοιπόν δεν τον ενοχλεί του αρέσει να το ακούσει από κάποιον πολιτικό που θα του το πει. Γι' αυτό διαμορφώθηκαν τα ρεύματα, σοσιαλιστούν, φιλαρευτέρων κλπ. Ο πολίτη όμως αυτό δεν ενοχλείται εάν θα ψηφίσει το Χίτλερ όπως έγινε στη Γερμανία αφού ο Χίτλερ του υπόσχεται περισσότερα ή ο Μουσολίνη ή ένας άλλος πολιτικός όπως στην Αγγλία ή στη Γαλλία που δεν είχαμε το φασιστικό ή το ναζιστικό φαινόμενο. Όλες αυτές οι κρατικές εξουσίες όμως είναι απόλυτε. γι' αυτό και μιλάνε για κρατική επικυριαρχή ο πολίτης λοιπόν αυτό που θέλει είναι να του υποσχεθεί ο πολιτικός και να πάρει μέτρα να μπορέσει να σταθεί ελεύθερο στα πόδια του και να του δώσει και κάποια στοιχειώδη δικαιώματα να του εγγυηθεί το μισθό του ή συνθήκες εργασίας κλπ δεν ζει διεκδική στην πολιτική κάτι άλλο λειτουργεί συνεπώς ως μάζα υποστηρίζει δηλαδή τον πολιτικό ε, σε αυτό που του υπόσχεται ότι θα κάνει ο πολίτης στην Ελλάδα δεν υποστηρίζει, δηλαδή η συλλογικότητα της κοινωνίας είναι εξωθεσμική στην Ευρώπη, είναι έξω από το πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα το κατέχει ο πολιτικός, η κοινωνία συναντιέται με την πολιτική και με τον πολιτικό ως μάζα, δηλαδή ο πολιτικός απευθύνεται στο εργατικό προλεταριάτο, απευθύνεται στους υπαλλήλου, στα μεσαία στρώματα, στους βιομηχάνους, Συγκεκριμένα σε σώματα μερίδες της κοινωνίας, ενώ ο, πολίτης ο, οποίος, ο Έλληνας πολίτης ο οποίος έχει πολιτική ανάπτυξη δεν μπορεί να αντιληφθεί το άτομο του μέσα σε μια θέσμητη τέτοιου είδους συλλογικότητα. Γι' αυτό και διαπραγματεύεται κατά μόνας. Γι' αυτό το εκμεταλλεύεται ο πολιτικός και παίζει τους ρόλους που παίζει. Αυτό είναι το μεγάλο δράμα, ότι ενοχοποιούμε την πολιτική ανάπτυξη της κοινωνίας για τις τρευλώσει που υφίσταται το κράτος. Για να μπορέσει να λειτουργήσει ο Έλληνα πολίτης πρέπει να δημιουργηθεί σώμα, συλλογικότητα. Θεσμική συλλογικότητα μέσα στην οποία θα εκφράσει τι απόψει του και θα βγει το, η συμπίκνωση των αποτελεσμάτων. Πράγμα που οι πολιτικοί βέβαια φροντίζουν να μην αφήνουν να συμβαίνει. Μπα, Μπα, δεν, γιατί... αλλάζει, δεν συζητούν αλλαγή του πολιτικού συστήματο. Μια και βρισκόμαστε σε αυτό το θέμα, η ερώτηση πάει, πάει πάλι πιο πίσω. Σας την είχα κάνει και χθε, αλλά τα τελειώναμε. Πιστεύετε ότι η μεγάλη μα ιστορία, ο αρχαίο ελληνικό πολιτισμό μα έχει εγκλωβίσει σε κάποιο σημείο. Και κάπου επαναπαυθήκαμε στα χρόνια που πέρασαν χωρίς να κοιτάζοντας να κάνουμε κι εμείς μια ανάλογη ιστορία και ανάλογα επιτεύγματα με τους αρχαίους που τα που είχανε. Θα σας πω κατηγορηματικά όχι. Mm -hmm. Η, ο εγκλωβισμός της ελληνικής κοινωνίας είναι εγκλωβισμός στο κράτος αυτό. Δεν είναι εγκλωβισμός στην ιστορία. Απόδειξη ότι πριν από την Επανάσταση και μέχρι την Επανάσταση είχαμε ε, μία κοινωνία, ελληνική κοινωνία, η οποία ανέδειξε πνευματικούς ηγίτορες οι οποίοι είναι εφάμιλοι του κάθε Ευρωπαίου από άλλες χώρες και σε ποιότητα και σε ποσότητα. Μια αστική τάξη η οποία κατήχε όπως υπενήχθηκα και χθε, μια σημαίνουσα, σημαίνουσα ηγετική θέση στη μισή και περισσότερο Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Μια πνευματική ηγεσία και θρησκευτική η οποία κατήχε μια επίσης σημαίνουσα θέση σε αυτή την περιοχή και α ήταν υποκαθεστώς κατοχής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ρήγας, ο Βελεστινλής, ο Ρίγας, ο Φεραίος, ε, στην στιγμή της Γαλλικής Επανάστασης, ενώ συνομιλεί μαζί τους δεν υιοθετεί το σύνταγμα των πιο ακραίων της Γαλλικής Επανάστασης των Ιακοβίνων που είναι ουσιαστικά αναπαραγωγή και προσαρμογή στις νεότερες συνθήκες του συντάγματος του Σόλωνα ένα προ-αντιπροσωπευτικό πολιτικό σύστημα, αλλά ε, ε, εισάγει ρυθμίσεις που ε, ε, οδηγούν σε αυτό που ήταν η ελληνική πραγματικότητα της εποχής, δηλαδή ε, αυτό που λέγεται σήμερα άμεσης δημοκρατίας, αυτοκυβέρνησης. Ε, ε, η διαφορά είναι ότι για να επιτευχθεί το σύστημα αυτό στη Δυτική Ευρώπη και στον κόσμο, το προαντιπροσωπευτικό έπρεπε να φτάσουμε στη δεκαετία του 1980, του 1980, δύο αιώνα δηλαδή περίπου μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Ενώ στην Ελλάδα δεν ήταν επαναστατικό το πρόταγμα του Ρίγα από πολιτιακή άποψη. Εθνικά ήταν επαναστατικό, να φύγει ο Οθωμανό κατακτητή. Αλλά ω πραγματικότητα απέδιδε αυτό που ζούσε ο ελληνικό κόσμο στην εποχή εκείνη. Το ίδιο βλέπουμε στα Συντάγμα της Επανάστασης Το ίδιο βλέπουμε στις διακηρύξεις για την Επανάσταση Τι σημαίνει λοιπόν ότι η ιστορία ήταν ενεργός Και αναδείκνυε τα, Τις ίδιες πραγματικότητες Και έβγαζε επομένως Πολιτιακά, κοινωνικά και άλλα Πορίσματα Ανάλογα με εκείνα του ιστορικού παρελθόντος Δεν είχαν κόμπλεξ οι Έλληνες Του 19ου αιώνα με αυτή την πραγματικότητα τι γίνεται λοιπόν με την απελευθέρωση, την απόσυση της εξωτερικής κατοχής όταν συγκροτείται το ελληνικό κράτος, η ελληνική κοινωνία, η ελλαδική και κατ' επέκταση παγιδευμένη και η, η γύρω από αυτήν ελληνική κοινωνία, ε, περιέρχεται σε ένα καθεστώς εσωτερικής κατοχής. Δηλαδή, ό,τι έκανε ο Οθωμανός κατακτητής, το έκανε σε πολιτιακό επίπεδο ο εθνικός πολιτικός κυρίαρχος. Αυτοί που είχαν την πολιτική τάξη. Αυτό το βλέπουμε να μετασχηματίζεται αλλά να αποτελείται σταθερά μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και λέω ότι είμαστε σήμερα, είμασταν σταθερά υπό ένα καθεστώς κρατικής κατοχής, εσωτερικής κατοχής που σήμερα θεσμοθετήθηκε με τις τροϊκανές και άλλες ε, λειτουργίε που είναι το αποτέλεσμα της κρίσης από μια συνάδουσα εξωτερική κατοχή, υποδιπλή κατοχή επομένω. Αλλά το πρόβλημα είναι αυτό το κράτος. Το κράτο αυτό είχε κάθε λόγο για να δικαιολογήσει τη δική του αναντιστοιχία με τι κοινωνικέ προσδοκίε και το εθνικό πρόταγμα να απαξιώσει το παρελθόν και να δημιουργήσει του όρου τη ρήξη του ελληνικού κόσμου με το παρελθόν. Δεν έχετε, λέει, καμία ιστορική συνέχεια, γιατί αν πούμε ότι έχουμε ιστορική συνέχεια, τότε πρέπει να εξηγήσουμε προ τι αυτή η κατάδεια σήμερα. Μετά τη συγκρότηση του ελληνικού κράτου, όχι πριν. Δικαιούμαστε σήμερα μετά από τόσα χρόνια τόσους αιώνες ιστορίες, χιλιετιριες, με ιστορία ελληνική σήμερα που τα πάντα μετρώνται με το δολάριο και το ευρώ να βάζουμε σαν πρώτη παράγραφο ότι πρέπει να συμβαστούν την ιστορία μας αν εμείς σαν έθνος, σαν κοινωνία δεν ανταποκρινόμαστε και δεν είμαστε συνεπείς στι υποχρεώσει μα. δεν σέβεται κανείς τον άλλον στις διακρατικές σχέσεις. Οι διακρατικές σχέσεις δεν είναι σχέσεις που λειτουργούν μέσα σε κανόνες. Ψηφίζουμε ένα νόμο και εφαρμόζεται ο νόμος εναντί όλων. Οι διακρατικές σχέσεις, δηλαδή η πολιτική στο διακρατικό επίπεδο, είναι σχέση δύναμης. Ε, να πω ένα παράδειγμα. Εάν ο Ομπάμα θέλει να εφαρμοστεί κάτι, μια τιμολογιακή πολιτική στο θέμα του πετρελαίου στην εσωτερική αμερικανική κοινωνία, θα ψηφιστεί ένας νόμος που θα το επιβάλλει και θα εφαρμοστεί εναντί διόλον. Εάν θέλει να υπάρξει τιμολογιακή πολιτική πολιτική πετρελαίου στο διακρατικό επίπεδο τότε δεν μπορεί να ψηφίσει ένα νόμο από το Κογκρέσο διότι υπάρχουν τα άλλα κράτη. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ή θα πρέπει να συγκλίνουν τα συμφέροντα τη Αμερική με τα συμφέροντα του Ιράκ, παραδείγματο χάρη, ή θα πρέπει να επιβάλλει η Αμερική με τη δύναμη, τη διπλωματική, την πολιτική ή την οπλική, τι απόψει τη στο Ιράκ, στην Ελλάδα, στην Γαλλία, στην οπ, οπουδήποτε αλλού. Επομένω, αφού είναι σχέσει δύναμη, δεν μπορούμε να νομίζουμε, να πιστεύουμε ότι ο άλλο θα λειτουργήσει ηθικά, συναισθηματικά ή μέσα σε κανόνε που ε, δεν υπάρχουν ε, και δεν λειτουργεί. Ακριβώ. Συνεπώς, εκεί χρειάζεται να αντιληφθούμε ότι ο σεβασμός μέσω της ισχύως και των... Συμμαχιών, των συνεργειών που θα δημιουργήσουμε ή που θα ενταχθούμε στο διεθνές επίπεδο θα ε, επιβιώσουμε και θα πετύχουμε την ικανοποίηση των συμφερόντων μας. Ε, τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Το ότι υπάρχουν φιλέλληνες, το ότι υπάρχουν, υπάρχει μια σχετική ε, παρουσία της ε, ιστορικής πραγματικότητας που μπορεί ενδεχομένως να ε, λειτουργήσει συναισθηματικά υπέρ τη Ελλάδας σήμερα πρέπει να το να εκτιμήσουμε αυτό βεβαίως, αλλά επίσης και το γεγονός ότι ε, συγχρόνω υπάρχει και η, το συνέστημα της ε, πατροκτονίας. Ε, υπάρχουν και οι άλλοι που δεν αντέχουν στο δυτικό κόσμο το ιστορικό βάρος της Ελλάδας, το οποίο βαραίνει επάνω τους. Να περάσουμε τώρα στα οικονομικά λιγά, γιατί είναι πράγματι... Είναι πράγματι, μπορούμε να μιλάμε ώρε για αυτά τα θέματα και μάλλον, ξέρετε, θα κάνουμε όταν θα φύγετε με το καλό. Εγώ θα κανονίσω και θα κάνω μια εκπομπή κάθε μέρα το τηλέφωνο <laughs> για να τα συζητάμε αυτά τα θέματα. <laughs> λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα. Άκουσα πάλι χθε μια-δυο συνεδέξει που έχετε δώσει. Διάβασα, γιατί δεν σα κρύβω ότι σα μελέτησα πάρα πολύ αυτέ τι δύο-τρει μέρε. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, όχι, αλλά πρέπει να. για να μπορεί να κάτσει κανεί απέναντί και να κουβεδιάσει. Και όχι μόνο εσύ. Χρησιμοποιούν πολύ και εδώ, στην ομογένεια, πολλοί ομιλητέ όταν αναφέρονται ε, χρησιμοποιούν τη λέξη «Στοχοποιείται η Ελλάδα». Και λέω αυτή τη στιγμή «Στοχοποιείται η Ελλάδα». Γιατί να μην στοχοποιείται Φερυπίνη Πορτογαλία, η Ιλλανδία, η Ιταλία μας πιάσανε πρώτους εμάς βέβαια έτσι αυτό είναι γεγονός. Γιατί αλήθεια μόνο η Ελλάδα Αφού και η Ιρλανδία τα πέρασε Μήπως οι Ιρλανδοί είναι πιο καλοί πολίτες Μήπως ακούν πιο καλά και μπήκαν στο δρόμο Είπαν ναι θα κάναμε ό,τι μας δέτε Γιατί βλέπουμε ότι κάτι δεν κάναμε καλά Στοχοποιείται με λίγα λόγια η Ελλάδα Η Ελλάδα ε, στοχοποιείται Αλλά με δική της ευθύνη Αυτό είναι ξεκάθαρο ε, Δεν είναι κάποιος άλλος Που δημιούργησε το πρόβλημα στην Ελλάδα Είναι δικό μας Όλες αυτές οι αντιλήψεις που δαιμονοποιούν τους άλλους... Ε, γιατί είναι οι κακοί που υπονομ, θέλουν να εξαφανίσουν την Ελλάδα να τη διαιρέσουν κλπ. Ε, έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα της δικής μας ευθύνη. οι άλλοι θα, θα επιδιώξουν να ικανοποιήσουν τα συμφέροντά τους αλλά αυτό συμβαίνει εξαιτία της δικής μας ευθύνη και επομένως της αδυναμίας, της πολιτικής αδυναμίας που έχει περιέλθει η χώρα αυτή τη στιγμή με δική μας ευθύνη και όταν λέω με δική μας ο πληθυντικό αφορά την πολιτική τάξη, επιμένω να το λέω και όχι την ελληνική κοινωνία ε, Η στοχοποίηση αυτή ε, έρχεται πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση τη Ελλάδας γιατί είναι η πρώτη χώρα που προκάλεσε Μπήκε δηλαδή στη διαδικασία αυτή τη κρίση, ε, πολύ πριν από τι άλλε, ουσιαστικά. Και είναι η χώρα η οποία έχει τι μεγαλύτερε αντιστάσει. Αντιστάσει από την πλευρά τη πολιτική τάξη, η οποία δεν πήρε κανένα μέτρο για να ανακτήσει την, ε, να βγει από την κρίση και να ανακτήσει, να ανακτήσει την αξιοπιστία τη και βεβαίω αντιστάσει ω εκ του αποτελέσματο αυτού από την ελληνική κοινωνία. Ε, δεν είναι τυχαίο ότι η αντίσταση αυτή από την ελληνική κοινωνία εξάγεται με ορισμένον τρόπο. Σημαίνει ότι πια μετά από δύο αιώνες οι, οι άλλες κοινωνίες συγκλίνουν σε έναν βαθμό πολιτικοποίησης, επομένως συνείδησης του τι συμβαίνει στον κόσμο σήμερα. Η Ελλάδα είναι ένα πειραματόζωο από την άποψη αυτή. Δηλαδή είναι ένα, ε, μια καλή ευκαιρία που εάν πετύχει, ακριβώς γιατί είναι μια ιδιαίτερη κοινωνία σε βαθμό πολιτικοποίηση, θα πετύχει και σε όλες τις άλλες χώρες. Βλέπετε ότι το σύστημα αυτό της, πώς να το πούμε, της απαξίωση των οικονομικών δυνατοτήτων μιας κοινωνίας που επιβάλλουν τα μνημόνια πετυχαίνει στην Ιρλανδία, γίνεται αποδεκτό ως μοναδικός δρόμος. Το ίδιο συμβαίνει και στην Πορτογαλία και στι άλλες χώρες τώρα. Στην Ελλάδα υπάρχει αντίσταση σε αυτό. Η αντίσταση αυτή έχει να κάνει τόσο με το γεγονός ότι η πολιτική τάξη είναι πρωτογενή αιτία και επομένως δεν βλέπει προοπτική η ελληνική κοινωνία, όσο και με το γεγονό ότι η ελληνική κοινωνία έχει μια, ένα βαθμό πολιτικοποίησης που δεν αποδέχεται να γίνει πειραματόζωα αυτής της εξέλιξης. Είναι ο πολίτης. Ακριβώς. Θα Μπήκαν τα μέτρα, ήρθα από τον Παντρέου, ξεκινήσαμε πριν από δύο χρόνια, κάθε μέρα ακούμε, έχουμε καταδίδει την Ερκοσάν Αρκομάνης, όπως άκουσα χθε κάποιον να λέει, τελικά θα την πάρω τη δόση που τη φορά. Θυμόντουσαν, <laughs> θυμόντουσαν τα μέτρα που υπόσχονταν. Εγώ δεν λέω να πάρουν άλλα μέτρα. Αλλά υποσχέθηκαν κάθε φορά κάθε, κάποια μέτρα. Θυμόντουσαν ότι έπρεπε να τα πάρουν πολύ σε μερικό επίπεδο και όχι συνολικά, την παραμονή που έπρεπε να πάρουν τη δόση. <laughs> τους πήραν είδηση, αυτό που κάνουν στην Ελλάδα, το, το, τους πήραν είδηση και στο εξωτερικό τώρα. Γι' αυτό απαξιώθηκε τόσο πολύ η Ελλάδα. Δύο χρόνια μέτρα, κύριε Κοντογιώργη, είναι τα πράγματα χειρότερα σήμερα από ό,τι ήταν πριν από δύο χρόνια. Βεβαίω. Γιατί. Εξαιρετικά γιατί. χειρότερα. Και... Γιατί υποτίθεται ότι πήραμε μέτρα, υποτίθεται ότι μπαίνουν πέντε φράγκα παραπάνω στα ταμεία, υποτίθεται ότι έχουμε πάρει δύο-τρει δόσει και έχουμε μπει σε έναν δρόμο. Να σα πω ένα παράδειγμα. Ναι. Εάν την ημέρα που εξελέγει. Για να το καταλάβω, γιατί. Ναι. Εγώ θα ήθελα να είμαι καλύτερα Εάν... σήμερα, έστω. έστω... Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όσο πατάει η γάτα που γίνεται. Είναι απλό, ξέρετε. Ναι. Πολύ απλό στη λογική του. Εάν την ημέρα που εξελέγει ο Παπανδρέου, ή δύο μήνε σε δύο μήνε αφότου εξελέγει έπαιρνε το 10% των μέτρων που ε, έχουν λυφθεί μέχρι σήμερα η ελληνική οικονομία θα ήταν σε άλλο δρόμο σήμερα δεν θα είχαμε μπει σε ε, κανένα ε, διεθνές ζωμισματικό ταμείο ή σε καμία τρόικα ε, όταν πήραν τα μέτρα δε, μάλλον όταν δεσμεύθηκαν να πάρουν τα πρώτα μέτρα εάν τα έπαιρναν στην ολότητά τους θα είχαμε σταματήσει να έχουμε το αλυστιδωτό πρόβλημα. Το αποδεικνύει η Ιρλανδία, το αποδεικνύει ως ένα βαθμό και η Πορτογαλία, που έχει μεγαλύτερες αδυναμίες από μας Εάν τον ε, Μάιο έπαιρναν πάλι τα μέτρα ανασυγκρότησης, πάλι θα είχαμε σταματήσει τον κατήφορο. Αλλά επειδή, όπως ε, έχω πει επανειλημμένα, οι τρεις πυλώνες οι οποίοι Στηρίζουν το καθεστώς που μα οδήγησε στην κρίση, δηλαδή το πολιτικό σύστημα, τη δημόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη και την ομοθεσία που σιδηροδέσμια οδηγεί την κοινωνία στην καταστροφή δεν έχουν θηγεί Γι' αυτό το λόγο και βλέπουμε ότι επανερχόμαστε σε διαρκή μέτρα, διότι τα μόνα μέτρα που παίρνουν είναι τα φόρο εις, πρακτικά, εις βάρος των κοινωνικών στρωμάτων που πληρώναν και πριν. Τα συνήθεια υποζύγια. Δεν είδαμε να πάρουν κάποιο μέτρο συμβολικό έστω προς την κατεύθυνση τη δική τους. Δεν με σε τίποτε στη διαχείριση της πολιτικής. Ολόκληρη η αστυνομία παραδείγματο χάρη ε, είναι αφιερωμένη στο να καταστέλει την ε, παρεκλίνουσα πολιτική συμπεριφορά. Σε καμιά περίπτωση δεν έχει ως σκοπό να υπερασπιστεί το συμφέρον των πολιτών. Και επειδή έχουμε πολύ μεγάλη συνήθεια να δημιουργούμε εφημισμού όταν με το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεω σε Υπουργείο Προστασίας του πολίτη, <Κι> λέω, προσέξτε, παιδιά. Μα απειλούν. Είναι Υπουργείο Προστασία των Πολιτικών. Βλέπουν που πάνε τα πράγματα και παίρνουν τα μέτρα του. Ο εφημισμό αυτό ξέρουμε ότι ισχύει παντού. Δηλαδή, στο εκλογικό σύστημα έχουμε την απλή αναλογική και την ενισχυμένη αναλογική. Η ενισχυμένη αναλογική δεν θα έπρεπε να είναι πιο, ενισ... πιο αναλογική από ότι η απλή, αφού είναι ενισχυμένη. Είναι λιγότερο. Ε, βλέπετε, δηλαδή, την πολιτική απάτη που βγαίνει μέσα από τον πολιτικό λόγο. Υπάρχει πουθενά καμιά αστυνομία στον κόσμο που είναι πρώτα τον πολίτη και μετά τους πολιτικούς εδώ απόψε στην έρωτη ακούσατε τι γίνεται 6 η ώρα το πρωί μία έρωτη νύχτα Υπάρχει, ε, ακριβώς δηλαδή, ήθελα, υπάρχει. ήθελα να δώσω αυτό το παράδειγμα Δεν υπάρχει ε, κανένα μέρος στον κόσμο η αστυνομία πάντα προστατεύει τους πολιτικούς πρώτα και μετά τον πολίτη Εννοείται, ε, εννοείται. υπάρχει μια ερωτη υπαρχει ακριβως στην Αμερική όπως μερο στον κοσμο η ιδιωτικότητα ο πολίτη προστατεύεται αρκεί να μην ενοχλεί Δηλαδή, ε, εάν θέλετε να κυκλοφορήσετε τη νύχτα, ξέρετε ότι θα βρείτε ασφάλεια. Ξέρετε, αν απευθυνθείτε στον, στην αστυνομία και τη πείτε ότι κινδυνεύεται κάποιος σα απειλεί, θα έρθει να σας προστατεύσει. Ε, κάνει κάτι δηλαδή προς την κατεύθυνση της κοινωνίας. Ε, δεν αποδέχεται όμως η αμερικανική πολιτική σκηνή την συλλογικότητα της κοινωνία, δηλαδή να δρά, την, την συλλογική δράση της κοινωνία. Ε, αυτό της προχαλεί όπως φαίνεται ανατριχίλα, θεωρεί δηλαδή ότι αυτό που θα μπορούσε να συμβεί μέσα από μια διαδήλωση αγανακτισμένων μπροστά στη Wall Street θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για να προχωρήσει στη συνέχεια και σε άλλες συλλογικές αμφισβητήσεις αυτό δεν το αποδέχεται η αμερικανική πολιτική κουλτούρα. Υπάρχει σε ένα βαθμό αναπτυγμένο στον ευρωπαϊκό κόσμο και αποτελεί την κρατούσα κατάσταση στην στην ελληνική κοινωνία είναι και συνάρτηση του βαθμού της πολιτικής ανάπτυξης μην ξεχνάμε ότι οι αγανακτισμένοι στην Αμερική είναι γύρω στους χίλιους ούτε, λιγότερο. ούτε. στην Ελλάδα λοιπόν ήταν 250.000 αυτή η διαφορά, ε, αν το δείτε δηλαδή σε επίπεδο αναλογίας, 250.000 σε 10 εκατομμύρια, ε, πόσοι θα ήταν οι αγανακτισμένοι στα πόσα εκατομμύρια είναι η Αμερική αυτή τη στιγμή, 300.000. Άρα λοιπόν ε, είναι μια άλλη πολιτική κουλτούρα. Ε, ποιο είναι όμως το θέμα, ότι εάν... Η αστυνομία με δημόσιες δηλώσεις, ενώ θα πω ένα παράδειγμα τώρα, με, και ο Υπουργός με δημόσιες δηλώσεις τόσο του πρίτανη όσο και των φορέων όπως είναι ο, οι, οι άνθρωποι πολιτικοί οι οποίοι ε, εργάζονται για να φέρουν 350 ε, οικονομικούς μετανάστες από τα Χανιά στην Αθήνα και να καταλάβουν την νομική Αθηνών, το Πανεπιστήμιο δηλαδή, εάν το πληροφορηθούν τι κάνουν. Ο κύριος Παπουτσής που είναι ένας ανεκδίγητος ε, λειτουργεί όσοι αν είναι ο παραταξιάρχης ο φοιτητικό, δηλαδή με όρους απόλυτης κομματικής σκοπιμότητας, για να διαχειριστεί το δημόσιο συμφέρον. Ο κ. Παπουτσής λοιπόν δηλώνει ότι δεν μπορούσε να σταματήσει τους καταληψίες που δήλωναν ότι πηγαίνανε να καταλάβουν τη νομική Αθηνών, διότι είναι ελεύθεροι να το πράξουν. Δηλαδή είχε την πληροφόρηση ότι πήγαιναν να διαπράξουν μια παράνομη πράξη και αντί να δημιουργήσει τύχη γύρω από, από την νομική Αθηνών για να τους εμποδίσει, άφησε και για να μεταφέρει την πολιτική ευθύνη της κατάληψης στις πριτανικές αρχές. Τι σημαίνει αυτό, είναι ότι σκεφτείτε το να αναγγείλω εγώ ότι έχω όπλο και πάω να σκοτώσω κάποιον και να πει η αστυνομία δεν έχω αρμοδιότητα να παρέμβω. Διάπραξη παρανόμου, παρανόμου πράξεω. Δεν Κάτι. φέρουν ευθύνη καθόλου οι Πριτάνε για όλα αυτά τα χρόνια. Φέρουν, φέρουν το... απόλυτη ευθύνη. Γι' αυτό τώρα συζηλίκει και, το και αλλά, το... αλλά, τα αλλά, στα Στο μας. πανεπιστήμιο ε, υπήρξε μια απόλυτη ιδιοποίηση του δημόσιου χώρου. Γι' αυτό είπα πριν, το έχω γράψει κιόλα. Είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο ιδιωτικό χώρο. Είναι ιδιωτικά τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Ανήκουν στι παρατάξει, στα κόμματα, σε διάφορου άλλου φορεί, αλλά όχι στο δημόσιο χώρο. Δεν είναι δημόσιο πανεπιστήμιο. Πληρώνει είστε... απλώ το δημόσιο. Να κάνουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Τρία-τέσσερα λεπτά και θα είμαστε Λεύτε. μαζί πάλι φιλακρότε. Λοιπόν, Λεύτε. εδώ στο στούντιο του ΕΛΑΣΕΦΕΜΟ, ο Μανώλη Οκουρουπάκη, με καλή παρέα σήμερα, γιατί θα σα πω για του υπόλοιπου, αλλά προ το τέλο τη εκπομπή. Λοιπόν, καθηγητή μου, παρέα με τον Μπρίτανη, τον κύριο Κοντογιώργη. και φτάναμε στο σημείο, κύριε Κοντογιόργη, και πάμε στην Ευρώπη και του ζητάμε χρήματα. Και σήμερα είναι το ερώτημα, άραγε μας τα δίνουν ή τα ζητάμε. Ε, αυτό είναι ψευδές ερώτημα, θα Όχι. Είναι... Ε, είναι ουσιαστικό και από τις δύο για... πλευρές. Αυτό είναι, αλλά... έχει άλλη ερώτηση που ακολουθεί μετά. Γι' αυτό κάνω την πρώτη ερώτηση για να ε, ναι, σα δώσω ναι. το λόγο να μου απαντήσει και να μπούμε στο θέμα μετά. Όταν, όταν λέω ότι είναι ψευδές ερώτημα, δεν σημαίνει ότι δεν είναι σωστό. Α. Αλλά διότι εδώ υπάρχει μια αμοιβαιότητα. Mm -hmm. Δηλαδή τα ζητάμε και μας τα δίνουν, διότι και οι δύο πλευρές έχουν συμφέρον σε αυτό. Προσέξτε όμως τι γίνεται, τι σημαίνει το μνημόνιο. Γι' αυτό λέω ότι οι Έλληνες πολιτικοί σήμερα όλων των αποχρώσεων συζητούν για τα υπέρ ή κατά του μνημονίου αλλά κανείς δεν συζητά για την άρση των αιτίων που μας οδήγησε στο μνημόνιο ώστε να βγούμε και από την κρίση. Το μνημόνιο λοιπόν ε, υποτίθεται ότι θα έπρεπε να προβλέπει αυτό που ήταν η αιτία του ελληνικού προβλήματος, δηλαδή το μεγάλο δημόσιο χρέος. Το μόνο το οποίο δεν πρόβλεψε και δεν ενδιαφέρθηκε να ρυθμίσει είναι το μεγάλο δημόσιο χρέος. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι από το 120 έχει φτάσει στα 165-170 και ίσως θα είναι και πάει, παραπάνω. Και, πάει, και, πάει, yeah. και με την περικοπή που το κούρεμα που λένε ότι θα γίνει το 20 θα φτάσει λέει στα, στο 120 όσο ήταν πριν μπούμε στο μνημόνιο. Τότε αφού δεν απέβλεπε σε αυτό... Δηλαδή στην μείωση του χρέους Σε τι απέβλεπε Αυτό είναι το ερώτημα Και γιατί αποδεχθήκαμε να ε, υπογράψουμε ένα μνημόνιο Το οποίο δεν απέβλεπε σε αυτό που ήταν το πρόβλημά μας Ανεξαρτήτως του ποιος το δημιούργησε Και απέβλεπε σε κάτι άλλο Είναι ένα μεγάλο ερώτημα που αφορά την πολιτική ηγεσία Δεύτερο Σε αυτό δεν διαφοροποιείται κανείς δε ε, Δεύτερο ε, Βλέπουμε ότι ακόμα και το κούρεμα δεν αποβλέπει στη μείωση του χρέους Τόσο, όσο στη διαφοροποίησή του δηλαδή από που κατά ένα μεγάλο ποσοστό ε, ήταν εσωτερικό δηλαδή τα ομόλογα ανήκαν στις ελληνικές τράπεζες έχει μεταβληθεί η τίνη να μεταβληθεί σε χρέος το οποίο θα ανήκει στα κράτη στους Δανιστές κράτη όμως αυτό σημαίνει ότι αποκτά πολιτική βαρύτητα διότι τα κράτη μπορούν και οι εξωτερικοί δανειστές δηλαδή μπορούν να παρεμβαίνουν στο ζήτημα της πολιτικής μας κυριαρχίας, των πολιτικών μας αποφάσεων. Τι προβλέπει όμως το μνημόνιο. Έχει μεγάλη σημασία να το προβλέψουμε. Την μείωση των μισθών, την απαξίωση των δημοσίων, της δημόσιας και της ιδιωτική ιδιοκτησία, δηλαδή ουσιαστικά το κλείσιμο της αγοράς. Εν πήραν μέτρα τα οποία θα μεγάλωναν το ελληνικό χρέος και ως αναλογία αφού μειώνεται το εθνικό εισόδημα αυξάνει η αναλογία χρέους και, και, και δυνατότητας να το αποπληρώσουμε και βεβαίω. Ε, δεν, πήραν, δεν δεν υπάρχει η δυνατότητα, γι' αυτό και είναι το αδιέξοδο να οδηγηθούμε στην αποπληρωμή του ή στη διαχείρισή του διότι αφού κλείνουμε την εσωτερική αγορά είναι αναπόφευκτο να μην έχουμε πόρους έχουμε λιγότερους πόρους προκειμένου να το αποπληρώσουμε Συνεπώς ε, αυτό που αποβλέπει το μνημόνιο Δήθεν στο όνομα της αύξησης παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας δίθεν λέω ε, γιατί κλίνη τις επιχειρήσεις είναι να απαξιωθεί η ελληνική εργασία ώστε να είναι φτηνή και να προσφέρεται σχεδόν δωρεάν τύπου Βουλγαρίας δηλαδή και μισθών Βουλγαρίας και προστασίας των, της εργασίας και επιπλέον να απαξιωθεί και ο πλούτος των ιδιωτών και του δημοσίου ώστε να αγοραστεί Αντί πινακίου φακή. εάν λοιπόν η επανεκκίνηση της οικονομίας πρέπει να γίνει μέσα από την εκμυδέννησή της τότε είναι στρατηγικό λάθος αυτό που διεπράχθη και δεν έπρεπε να μπούμε στο μνημόνιο διότι είχαμε τη δυνατότητα να μην μπούμε το βλέπουμε και στην Ιταλία αυτή τη στιγμή τι μέτρα παίρνουν ακόμα δύο χρόνια δεν έχει πουληθεί ούτε μία δημόσια επιχείρηση δεν έχει ιδιωτικοποιηθεί τίποτε και βεβαίω οδηγούμαστε στην εκμυδένιση της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας συνολικά της ελληνικής οικονομίας όχι μόνο των εργαζομένων, ε, στο όνομα μιας επανεκκίνησης, η οποία όμως θα έχει χαρακτηριστικά απικίας, απικιοκρατικά. Δηλαδή θα έρθουν κάποιοι να μας κυβερνάνε και να αποφασίζουν για μας. Τελείωσε. Μοιάζει την Ευρώπη, μοιάζει τη Μέρκελ αν παίρνει ο υπάλληλο 700 700-1200 ευρώ. Και Τι είναι. πειράζει. Εδώ... Θέλω να σας πω το εξή γιατί να σας αφήσω να απαντήσετε. Γιατί για μένα προσωπικά το να μειώσουν το μισθό ή το να αγοράσουν τον ΟΤΕΗ, μια, μια δημόσια επιχείρηση, δεν το βλέπω έτσι μεγάλο το όφελος των Ευρωπαίων, των ηγετών, των κυβερνών, την Ευρώπη, της Μέρκελ. Μου να προφθέσω ένα email από την Ελλάδα και δεν ξέρω αλλά άρχισα να σκέπτομαι τελείως διαφορετικά. Ξεκινάει από τα κοιτάσματα της Κύπρου, φτάνει στον υπόγειο πλούτου του το Αιγαίου, και όλη η ιστορία σε αυτό το email, για να μην σας φόβω, να μην τρώγω το χρόνο, γιατί εσείς μιλάτε σήμερα και εμείς ακούμε, είναι ότι πάνε να μας αδυνατήσουν και ένας αδύναμος συνομιλητής δίδει τα πάντα. Ο στόχο δηλαδή των Ευρωπαίων είναι να μα αδυνατήσουν, να μα γονατίσουν και να έρθουν όχι για το δημόσιο υπάλληλο. Γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η Μέρκελ, το δημόσιο υπάλληλο, τον θέλει ευχαριστημένο να μην κάνει απεργίε, να μην γυρίζει, να μην διαμαρτύρεται. Θέλει όμω μια δύνατη Ελλάδα οικονομικά, ώστε όταν θα τη σύρουν στο τραπέζι και τη σπούνε για, την, για τα πετρέλαια στο Αιγαίο ή για τα κοιτάσματα εκεί κάτω στη, στην περιοχή τη Κύπρου. Γιατί και εμεί έχουμε κομμάτια εκεί πέρα που έχουν σίγουρα τα έχουν αυτοί και τα γνωρίζουν, ασχέτω αν δεν τα γνωρίζουν τίποτα. Τα έχουν ανακαλύψει ξέρουν Μια δύναμη Ελλάδα πάει Και απλώς συνθηκολογεί ε, Αυτό που συμβαίνει με το μνημόνιο Και γι' αυτό μιλάω για κινεζοποίηση Της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας Κοινωνίας, μάλλον όχι οικονομίας ε, κατατείνει στο να περιορίσει και την δυνατότητα να παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις είναι αυτονόητο ε, γι' αυτό και δεν μπορούμε να συζητάμε σήμερα για ανεξαρτησία της Ελλάδας πολλοί κάνουν, λέ, προβάλλουν το επιχείρημα ότι αφού είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος της εθνική μας κυριαρχία το έχουμε εκχωρήσει είναι λάθος είναι, κρύβουμε την αλήθεια διότι ω εταίροι τη Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε συστατικό μέρο του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Συστήματο. Δίνουμε και παίρνουμε. Μετέχουμε στις αποφάσει. Αυτό που συμβαίνει με το μνημόνιο, με την Τρόικα, είναι ότι μόνο δίνουμε. Δηλαδή παίρνουμε εντολέ. Είμαστε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά. Μα υπαγορεύουν τι αποφάσει. Δεν είναι τυχαίο. Πολλοί φωνάζουν ότι παραβιάστηκε με τι συμφωνίε αυτέ το άρθρο ΤΑΔΕ και το άρθρο ΔΙΝΑ του Μα έχει σημασία να το πούμε αυτό όταν η ίδια η πολιτική ηγεσία ομολογεί ότι δεν κάνει το παραμικρό εάν δεν δώσει εντολή ή δεν αποδεχθεί η Τρόικα. Σημαίνει ότι η ίδια αναγνωρίζει ότι έχει μεταβληθεί σε έναν τυπικό λογιστή, δηλαδή μάλλον κλητήρα, έτσι, που βάζει την υπογραφή για λογαριασμό τη Τρόικα για να μην εμφανιστεί η Τρόικα όργανο, να πει. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ούτε εθνική κυριαρχία ούτε Πολιτική απόφαση και βεβαίω και η ελληνική κοινωνία θα οδηγηθεί υπήρχε, σε μια κατάσταση κρίση. Υπήρχε καμιά εποχή στην Ελλάδα που δεν παίρναμε εντολέ, Σύρικο το Γιώργο. Γιατί ε, μα παρεξηγόμαστε σήμερα, μισό λεπτό από τη γεννήση τη αυτού του κράτου δεν υπήρξε εποχή που να μην παίρναμε εντολέ. Δεν θα διαφωνήσουμε καθόλου. Ε, γι' αυτό χαρακτηρίζω το ελληνικό κράτο ω κράτο κατοχή. Με διαχειριστή αυτού του κράτου κατοχή τη δυναστική κόμματοκρατία. Τον αλλά, προνάτε, αλλά ποια είναι η διαφορά, ότι. Σε ένα παγκόσμιο σύστημα, ορισμένοι έχουν λίγο περισσότερη δυνατότητα να επιβάλλουν αποφάσει, είπαμε είναι σχέσεις δύναμη, και ορισμένοι έχουν λιγότερε. Ε, δεν είμαστε μόνο εμεί που είμαστε μικροί στην Ευρώπη. Είμαστε όμω εμεί που τρώμε διαρκώ τι που παίρνουμε εντολέ. Είναι και η Ολλανδία, μικρή όπω εμεί, είναι το Βέλγιο, είναι όλε οι άλλε χώρε. Διαπιστώνουμε όμω ότι εκεί υπάρχει ένα δούνε και λαβίν. Υπάρχει δηλαδή μια διαχείριση των πολιτικών πραγμάτων που έχει ως στόχο τι, την το συμφέρον της κοινωνίας το εθνικό συμφέρον εδώ στην Ελλάδα ο αγώνας που γίνεται για να διαφοροποιηθεί το συμφέρον του έθνους από το συμφέρον της κοινωνίας έχει αυ, υποκρύπτει αυτή την πονηρά σκέψη να αυτονομηθεί η πολιτική από το συμφέρον της κοινωνίας. Ε, στην Ευρώπη σήμερα όμως συμβαίνουν πολύ σημαντικά πράγματα στα οποία έχουμε συμβάλει και εμείς με το να μεταβληθούμε σε ε, πειραματόζο που βοηθάει πάρα πολύ στα σχέδια της Γερμανίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Ευρώπη μέχρι πρόσφατα ήταν ένα πολιτιακό σύστημα, μια συμπολιτεία δηλαδή ένωση κρατών όχι ομοσπονδία που Κατά συνέργεια, δηλαδή με όρους ομοφωνίας ουσιαστικά, ε, παίρνονταν κάποιες αποφάσεις, όχι γιατί οι πιο ισχυροί δεν αποφάσιζαν περισσότερο για τα δικά του συμφέροντα παρά για την Ευρώπη, αλλά ε, υπήρχε μια κατάσταση ισορροπίας. Αυτό τι είναι να ανατραπεί σήμερα με τη, με τη Γερμανία. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι είναι μοναδική ευκαιρία να πετύχει αυτό που δεν μπόρεσε να πετύχει στο, με δύο παγκόσμιου πολέμου Και όχι μόνο. Μην ξεχνάμε ότι αν βύθισε τη Δυτική Ευρώπη, αν βυθίστηκε η Δυτική Ευρώπη στη Φεουδαρχία, στο σκοτεινό Μεσαίωνα, οφείλεται στις γερμανικές και Σκανδιναβικές ορδές, αυτές που ήταν έξω από τη Ρωμαϊκή Επικράτεια. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε γιατί χαρακτηρίζει τον βαθμό ε, του ανίκην της Γερμανίας στο ευρωπαϊκό πολιτισμικό οικοδόμημα. Η Γερμανία αντιλαμβάνεται τις σχέσεις μέσα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ο σχέσης δύναμης μετέβαλε δηλαδή ένα οικοδόμημα συνεργειών και αναζήτηση της ομοφωνίας σε ένα οικοδόμημα που κατατείνει στο να επιβάλλει την προσωπική της κυριαρχία. Υπάρχει όμως μια διαφορά με αυτό που συνέβη με την Αμερική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι η Αμερική αυτό που έκανε ήταν να δώσει χρήματα στην Ευρώπη προκειμένου να ανακάμψει, να αναπτυχθεί και να ουσιαστικά να δημιουργηθεί μια άνηση αλλά εταιρική σχέση. Η Γερμανία θέλει να επιβάλλει την ηγεμονία της χωρίς να δώσει χρήματα δηλαδή απομειώνοντας οικονομίες, αυτό αποβλέπει το μνημόνιο, και μάλιστα αντιμετωπίζει την κάθε χώρα κατά μόνας, ώστε να μην συσπηρώσει. Εδώ παρέσυρε τον Σαρκοζή, τη Γαλλία. Διότι προσέξτε λίγο τι συνέβη τελευταία. Αντί ο Σαρκοζή να επιδιώξει μια συμμαχία, δηλαδή η Γαλλία, ε, ώστε να αντισταθμίσει αυτή την ηγεμονική βούληση τη Γαλλία, την φοβόντουσαν ήδη από την εποχή τη ενοποίηση ο Μιτεράν και οι άλλοι. Αυτό που έκανε ήταν να νομίσει ότι αν τα βρίσκει δημερό με τη Μέρκελ θα ικανοποιήσει τα γαλλικά συμφέροντα. Αυτό που συνέβη στι 26 Οκτωβρίου ουσιαστικά σε σχέση με την Ελλάδα και την Ευρώπη, η συμφωνία που έγινε, ε, στοιχειοθετεί βεβαίω την πλήρη εξάρτηση και εξαθλίωση τη Ελλάδα, αλλά από την άλλη μεριά, α, αυτό που θα συμβεί είναι μια μεγάλη ήττα τη Γαλλία στο μέλλον. Δεν είναι τυχαίε οι δύο υποτιμήσει που οι προειδοποιητικέ βολέ που τι κάνανε και προχθές έγινε άλλη μια υποτίμηση και μετά κατεβάσαν το. Το... το θέμα τη προσοχή ικανότητας και την επόμενη μέρα βγήκανε. Συγγνώμη, κάναμε λάθο. Αυτά δεν είναι τυχαία. Θα έρθει σε λίγο, είναι... λίγο η, γα... η σειρά τη Γαλλία, αλλά ουσιαστικά χάνεται το πολιτικό παιχνίδι στην Ευρώπη. Πάβει να είναι ένα πυλώνα συνεργειών των κρατών ε, και τίνει να μετατραπ... μετατραπεί σε μια γερμανική Ευρώπη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πώ θα γίνει αυτό, μέσα από του κανόνε τη αγορά. Αυτό που συνέβη δηλαδή στο παγκόσμιο. Σύστημα με τη λεγόμενη παγκοσμιοποίηση ε, όπου σκοπό τη πολιτική είναι οι αγορέ και όχι οι κοινωνίε, τίνει να γίνει και σκοπό τη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και όλε οι συμφωνίε αυτέ κατατείνουν στην, στο να ε, ικανοποιήσουν το συμφέρον τη αγορά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμελήσουμε το γεγονό ότι έρχονται εκ των υστέρων να μειώσουν, να κουρέψουν όπω λένε το ελληνικό χρέο. Σαφώ όχι. Αλλά η κατεύθυνση αυτή είναι αυτή που είπα προηγουμένω, δηλαδή μεταβάλλουν ένα εσωτερικό χρέος σε ένα κρατικό χρέος που σημαίνει οικοδομούν τους όρους διαρκούς εξάτησης της ελληνική κοινωνίας Για ερωτήσει και να κλείσουμε γιατί έχουμε και πέντε λεπτά να κάνουμε και κουβέντα το αύριο της Ευρώπης μετά από πέντε χρόνια, δέκα χρόνια Πώς τη βλέπετε πιστεύω... την Ευρώπη πιστεύω... Θα έχει επικρατήσει τελικά η Γερμανία Πώς τα βλέπετε θα είναι... ε, Η Γερμανία έχει μια δυναμία επειδή ε, Έχει ένα τεράστιο πρόβλημα Πολιτικής ανάπτυξης Δηλαδή του ανήκει στην Ευρώπη Στον πολιτισμό της Ευρώπης ε, Δεν ελέγχει τη δύναμή της Εάν λοιπόν Δεν τις δείξουν τα όρια Ή δεν αντιληφθεί η ίδια τα όρια Της άσκησης Της ισχύωστης Είναι βέβαια ότι θα καταστρέψει στην Ευρώπη διότι ε, όταν οδηγεί πολλές χώρες στην ε, πολιτική αδυναμία, στην οικονομική αδυναμία, θα δημιουργήσει αντισυσπυρώσεις. Ελπίζω κάποια στιγμή έγκαιρα να, ε, και με αφορμή την Ιταλία να ε, επισημανθεί, να δειχθεί στην ε, Γερμανία το όριο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί είναι να διαμφισβεί το όμως ότι πια η Ευρώπη δεν θα είναι αυτή που ξέραμε, δεν θα είναι η Ευρώπη των συνεργιών, θα είναι η Ευρώπη μιας μεγαλύτερης ή μικρότερη ηγεμονίας της Γερμανίας που θα έχει ως άξονα, επειδή αυτή είναι δανειστή και όχι ε, ο έχουν την ανάγκη, θα έχει άξονα των συμφέρον των αγορών και όχι των κοινωνιών της Ευρώπης. Ακούγοντά σα και διαβάζοντας αρκετά, πιστέψτε με τις τελευταίες 4-5 μέρες γύρω από τον Γιώργη τον Κοντογιώργη, διακρίνει κανείς μια απογοήτευση. Μια απογοήτευση στα λόγια του, στις εκφράσεις του, στα γραφτά του... Σ' όσα έχουν να κάνουν γύρω από την Ελλάδα Δεν θα απογοητεύσει όμως Εγώ σε ό, θα ότι, σας ρωτήσω Σ' ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα Με την Ελλάδα, με με την Ελλάδα... υπάρχει πλήρης απογοήτευση. Με την Ελλάδα, όχι να δεν αφήσετε να τελειώσει την ναι, πένταση <laughs> Με την Ελλάδα Και ήθελα να μου πείτε αλήθεια πώς το βλέπετε το αύριο της Ελλάδας Το αύριο της Ελλάδο είναι εντελώς αβέβαιο αυτή τη στιγμή Και δεν ξέρουμε εάν ε, ε, η, η Ελλάδα του αύριο θα έχει και τα σύνορα που έχει σήμερα διότι όταν έρχεται σε μια τέτοια φτάνει σε τέτοια αδυναμία κανείς δεν γνωρίζει που θα, ποιος θα επωφεληθεί και με ποιους όρους από αυτή την αδυναμία εύχομαι να μην συμβεί αυτό αλλά ε, συνήθως ε, αυτό συμβαίνει ε, διαχειρός εκείνων που υπερασπίζονται ή διακηρύσουν περισσότερο τον πατριωτισμό ε, και αυτό με φοβίζει το δεύτερο όμως έχει να κάνει με... Είτε, το, αυτό το τελευταίο πίπεδο. Α, το πιάσατε αν το έπιασα <laughs> γι' αυτό Εδώ θα ανοίξουμε κουβέντα τώρα και δεν έχουμε χρόνο Αυτή τη στιγμή εάν τα ελληνοτουρκικά Είναι ήρεμα Είναι γιατί ε, Ο Γιώργος Παπανδρέου Έδινε πολλές ελπίδες στην Τουρκία Για τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών ε, Για την Τουρκία ε, Δεν ξέρουμε τι θα γίνει Αν έρθει αύριο μία κυβέρνηση Η οποία θα θελήσει Να αντιστρέψει αυτού τους όρους Διότι ε, όπως είπαμε πριν οι σχέσεις δύναμης είναι αδυσόπιτες και σημασία έχει πως διαχειριζόμαστε τα εθνικά συμφέροντα σε καθεστώς πολιτικής αδυναμίας απόλυτης πολιτικής αδυναμίας γιατί σήμερα είμαστε ακόμα υπό την στέγη Τη Τρόικας που σημαίνει δεν θα επέτρεπε μια ελληνοτουρκική σύραξη παραδείγματος χάρη δεν ξέρουμε όμως τι μπορεί να γίνει μεθαύριο εάν μας πετάξουν έξω από το ευρώ αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα έτσι γρήγορα μια και θα κλέψουμε δύο χρόνια από τον κύριο Χαλκιά που έχουμε στην παρέα μας πως πώς βλέπετε τη νέα μα συμμαχία με το, με το Ισραήλ πάρα πολύ θετικά επειδή ακριβώς οι σχέσεις μας πρέπει να διέλθουν από ισορροπία στην περιοχή θεωρώ ότι η σχέση μας με το Ισραήλ, μια στρατηγική συμμαχία αν οικοδομηθεί σωστά θα έχει αντανάκλαση στην θέση των ΗΠΑ στην περιοχή Ξέρετε έλεγα πάντα, θα καταχλαστώ με μια λέξη το χρόνο σας, ότι... Η Ελλάδα είχε απεριόριστε δυνατότητε να δημιουργήσει μια στρατηγική συμμαχία με τι ΗΠΑ, να κάνει συμβατικά τα συμφέροντά τη με τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην, Αμερική, της, στην περιοχή. Δεν νοείται να ορθώνουμε το ανάστημά μα, τα γυμνά μα στήθη απέναντι στι μπουλντόζε που έρχονται να ισοπεδώσουν και να ανασυγκροτήσουν μια περιοχή. Πρέπει να κάνουμε συμβατά τα συμφέροντα να βρεθούμε και εμεί πάνω στην μπουλντόζα, σε μια μπουλντόζα. Αυτό έκανε ο Βενιζέλο. Αν δεν συμμαχίσουμε με αυτούς που διαμορφώνουν το χάρτη στην περιοχή και είναι εύκολο να το κάνουμε, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Δεν περνάνε, η διατήρηση των συνόρων μας δεν περνάει από τα όπλα, αλλά από τους τοπικούς συσχετισμούς περνάει από τις διεθνείς συμμαχίες. Αυτό και είμαστε εκεί πολύ απομονωμένοι σήμερα. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Να σα ευχαριστήσω εγώ ειλικρινά για τη τις, χτεσινή, για τη σημερινή κουβέντα που κάναμε. Εύχομαι, εύχομαι να είχα δικιά άλλη ώρα να συνεχίζαμε την κουβέντα μα, αλλά ξέρω ότι έχετε ανηλυμένε υποχρεώσει. Αλήθεια, σα ευχαριστώ, χάρη και που σα γνώρισα. Και εύχομαι με το καλό να γυρίσετε στο σπίτι σα. Έτσι λέω εγώ όταν έρθετε εδώ πέρα, καλέ μέρε. Να περάσετε καλά και να γυρίσετε με το καλό στο σπίτι σα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, φίλοι ακροατέτσι, φτάσαμε στο τέλο και τη σημερινή εκπομπή. Ε, ακολουθεί εκπομπή του Ανδρέα του Χατζηγάνου Κύπρο κοντά σας. Και εμείς αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε μαζί αύριο το πρωί στις 9. Να είστε καλά.